Ενείται το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κυρίων, η αιστώτης εν Κυρίου Κυρίου ενευλαίσι που Θεού ημών. Ενείται τον Κύριον ότι αγαθώς Κύριος, ψάλατε το όνοματι αυτού, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος, και ο Κύριος ημών παραπάντα στου Θεούς. Πάντα όσα ηθέλεσεν ο Κύριος, επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη εν τες ταλάσσες και εν τη αβύσεις. Αν άγωνε της γης, αστραπάσεις οι ετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έω κτήνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιόν Βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγου Βασιλέα της Βασάν και πάσαστας Βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε και την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσιν όν σου εις γενεάν και γεναιάν, ότι κρινή Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακριθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. «Στόμα έχουσι και ούλ αλλήσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται». Ότα έχουσι και ούκαν οτις θύσονται, ουδέ γαρέστη πνεύμα εν τὸ στόματι αυτόν. Όμει αυτοίς γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι ἐπ' επαυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσετε τον Κύριον, 20 Λεβή ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον, Ευλογητό Κυρίος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήστε το κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των κυρίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τοποιήσαν τη θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τοποιήσαν του ουρανού εν συνέση. Ότι στον αιώνα το ελεος αυτού. Το στερεώσαν τη φώτο επί των Ότι στον αιώνα το ελεος αυτού. Το ποιήσαν τη φώτα μεγάλα μόνο. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον ει εξουσίαν της ημέρα. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνη και του αστέρα ει εξουσίαν τη νυχτό. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαν τι πρωτοτόκε αυτών. Ότι στον αιώνα το έλεο αυτού και εξαγαγόνται τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Εν κρατεά και εν βραχίων ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Το καταδιελωντι την Ερυθράν θάλασσα τη διαιρέσει, ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Και διαγαγόνται τον Ισραήλ διαμέσου αυτή, ότι στον αιώνα το έλεο αυτού και εκτινάξαν τη Φαραώ. Την δύναμη ναυτού ει θάλασσανε ερυθρά, ότι στον αιώνα το έλαιο αυτού, το διαγαγόντι των λαών αυτού εν ότι στον αιώνα το έλαιο αυτού, το Τη βασιλεί μεγάλου, ότι στον αιώνα το έλαιο αυτού, και αποκτήναντι βασιλεί κρατεού, ότι στον αιώνα το έλαιο αυτού, τον σιόν βασιλέα των Αμοραίων, ότι στο αιώνα το έλαιο αυτού, και τον νόχ βασιλέα τη Βασάν ότι εις τον εονα το έλεος αυτού και δώντι την γην αυτών κληρονομίαν οτι στον το έλεος αυτού κληρονομίαν Ισραήλ δύλο αυτού οτι στον το έλεος αυτού οτι εν τα πινός δούλο εμνήσθη μονοκύριος οτι εις το έλεος αυτού και λιτρώσω το ημάς μόνο των εχθρών ημών οτι εις τον αιώνα το ελεος αυτου και λιτρωσω το ημας εκ των εχθρων ημων οτι εις τον το ελεος α οδηδούς τροφήνιμ πάσες αρκή, ότι στον τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε τον Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν ημάς την Σιόν. Επί σε σητέες μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί πυρώτησαν ημάς οι ημάς λόγους οδών και οι ημάς ύμνον. Άσατε τη εκ των οδόνσιών, πώς με την οδήν Κυρίου επί τρίας, αλοτρίας, εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ επιδυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάρινγκί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ ως εναρχή της εθροσύνης μου. μνηστε τη Κύριε των Ιών εδώμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Στην γκάτρινη Παβυλόνο Ιταλέπορο, Μακάριο ω ανταποδόσηση το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκα ημί. μακάριος ος κρατήσει και τα φύη τα νύπια σου προς την πέτρα. Δόξα πατρίκε η αγιοπνεύμα, και η αιή και, και, και, και ει του αιώνα στον αιώνα να μην. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σου, Αλελούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σου, Θεό. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σου, Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Δόξα, πατρίκαιο και αγιοπνεύμα, και τη και αιαή και εις τους αιώνου, των αιώνων αμήν. Εξομολογήσω σε κύριε, όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσα πάντα τα ρήματα του στόματός μου, προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα τη σου, επί το σου και τη αληθία σου, ότι να το όνομα του άγιών Εν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου, με μεν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησά το σάνση, κύριε πάντη, ε βασιλείς τη Ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτω σαν σοδές κυρίου, Ότι μεγάλη δόξη κυρίου. Ότι υψηλό κύριο και τα ταπεινά εφορά, Και τα υψηλά από μακρόθεν Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεω, με εποργήν εχθρόν μου εξέτεινα σχήρα σου και έσωσε μεν εξιά σου. Κύριος ανταποδώσει ρε μου, Κύριε το ελαιό στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου, μη παρήβης. Κύριε, εδοκί με και έγνωσμε, σι έγνωσ την καθέδραν μου και την έγερσή μου, σι συνήκας τους διαλογισμούς μου όπου μακρόθεν, την τρίβων μου και την σχήνων μου σα. Και πάσας στα σοδού μου προείπες, ότι, ουκέστη κι δόλο εν γλώσσι μου, ιδού κύριε, εσύ έγνωσ, πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σι έπλασά με και έθικα σε πεμέ την χείρα σου. Ε θαυμαστώθη γνώση σου εξεμού, εκρατεώθη ου μη προς προ αυτήν. Που πορευθώ από του πνεύματό σου και από του προσώπου σου που φύγω, εάν των ουρανόν, σι εκεί εάν καταβώ στον άδυν πάρει, εάν αναλάβει με τα σπτέ μου κατ' όρφρων και σου εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε κύχυρ σου και με δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος πού σκοτιστήσετε από σου και νίξος ημέρα φωτιστήσεται, πώς το σκότος αυτής ούτως και το φως αυτής, ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, ἀντελαβού μου ο εκγαστρός μητρός μου. εξομολογήσω εσύ ότι φοβερός θα θαυμάσαι τα έργα σου και η ψυχή μου γινός κι Ούτε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασίζουμε τις εν της γης. Το κατέργαστόν μου είδων οι σου και επί το βιβλίο σου πάντες οι μας πλαστήσονται και ουδείσεν αυτοίς. Εμίδε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαί αυτον. με αυτούς και υπερά μου πληθυνθήσονται εξηγέρθειν και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτίνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτωνε κλίνα πεμού. Ότι έριστε στείς διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τα Ουχή τους μισούντασαι, Κύριε, εμίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένετων. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδίαν μου, έτασόν με και γνώθη τα μου, και είδε η σαν ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνίαν. εξελούμε Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκουρήσε με. Ή την το αδικία εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσουν του πολέμου. Εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ο Σιόφιο, οι όσα τα χίλια αυτών. Φύλαξαν με κύριε εκχυρό Αματωλού, από ανθρώπων αθήκων εξελούμε, ή την το του υποσχελήσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μου, και σκηνοί αδιέτειναν παγίδα τη ποσίμου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα, εφεντόμοι. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εσύ, ενώτησε, Κύριε, την φωνήν της δαιησεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη τη σωτηρία μου, επισκίασες επί την κεφαλή μου, ενημέρα πολλέ. Μη παραδώσμε, Κύριε, από τις επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διαλογήσαν το κατεμού, μη καταλείπεις με, μήποτε ψωθώσαι. Η κεφαλή του κυκλώματο αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών, καλύψει αυτού. Σούνται επαυτού άνθρωκε εν πυρή καταβαλή αυτού, εν ταλαιπωρίε που μη υποστώσει. Ανύρ γλωσσόδη σου κατευθυνθήσετε επί τη γη, άντρα άδικων κακά θηρεύσει Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το όνομά σου, κατοική σου είναι το προσώπο σου. Δόξα πατρί και και νυν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα να μην. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξε ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξε ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρίκαιο και αγιοπνεύματι. Και νυν και αή και εις τους τον αιώνα να μην. Κύριε, προς σε, μου, στη φωνή τη μου έδωκε κραγένενε με προσέ, Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως θυμίαμα ενώπιόν Σου, έπασης τον χειρών μου θυσίας περί Θού Κύριε, φυλακήν του σταματή μου, και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτύες. Συνανθρώπις εργαζομένοι στην ανομίαν, και ομοι συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών παιδεύσιμαι δίκαιος, ενελέει και ελέγξιμε, έλεον δε μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε προς τι ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα στις αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν ως υπάχος γησεράγι επί της γης, διεσκορπήστε τα οστά αυτών παρά τον άντι. Ότι προσέκυριε, Κύριε, Κύριε η μου, επισήλπησα, αντανέλει στην ψυχή μου. Φυλαξών με από παγίδο ή συναισθείς αντόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία μου. Πεσούνται έναν αμφιβλήστρου αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκεκράξα, φωνή μου προς Κύριον εδαιήθη. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δαιησίν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξέμο το πνεύμα μου και σύ έγνωστα στρίβου μου, ενώ τα αυτοί οι επορευόμοι έκρυψαν παγίδα μου. Κατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον κι ο κοινό επιγυνόσκον με. Απόλυτο φυγεί απαιμού και ο κέστηνο εξητών την ψυχή μου, ετέκραξα προσε κύριε είπα, σύ. Η ελπίς μου μερίσ μου η εγγύ ζώντων. Πρόσχεσπρο στην δέησή μου, ό,τι εταπινώθουν σφόδρα. Ρίσε με τον ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ, εξάβαγε εκ φυλακής ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούς δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμοι. Κύριε, εις τη της προσευχής μου, ενώθησε την δεησύνη με την αληθεία σου, εις άκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθυσες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάς ότι κατεδίωξαν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπίνω συνεισγεί την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία με το πνεύμα μου εναιμή ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ μου, η ψυχή μου ω γη αν ιδρώσει. κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίησον με το πρωί το έλεό σου, ότι επισή ελπίσα. με με, Κύριο, δόν εννήπορεύσομαι, ότι προσαίρα τη ψυχή μου, εξελούμε απ' τον μου, Κύριε, προς σε διδαξόν με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσι μεν γη ευθείαν, ένα κιν το σου, Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ στην ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους τλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.